Καλησπέρα, είμαστε ο Χριστός. Ο Χριστός. Και η Δημητρά Και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά εδώ στη Στοκολμή Ποιοι είμαστε, τι σκοπό έχουμε και που πού ερχόμαστε Και πού θα πηγαίνουμε Αχώθηκα Άποροι Δηλαδή, εντάξει Εσύ Χριστό; ποιος ήταν ο σκοπό σου Εγώ τυχαία έρθα Ωραία δεν μας νοιάζει, συνεχίζουμε με τον Χρήστο Τυχαία ήρθες και πες Εγώ ήρθα για σπουδέ. Συνεχίζομαι με τεράστια επιτυχία μετά από πέντε χρόνια Σπουδές και λίγο δουλειά πλέον Μάλιστα Μαθαίνεις και σου ειδικά όμως έτσι Μαθαίνω και σου ειδικά, πολλά ξέρει από μένα Τι σε όδη είσαι Υδροχώος Ωραία <laughs> Αυτό, τα λέμε την άλλη φορά Οκ, <laughs> okay. τι σκοπό έχουμε Εγώ έχω καλό σκοπό <laughs> <laughs> Να πούμε επίση ότι είμαστε Τρεις νέοι άνθρωποι ένα 45 χρονών, ένα 30 και εγώ είμαι 19. Και επίση έχω έρθει για σπουδέ και α μην με ρώτησε κανένα σα. Ανέ, ναι, γιατί, <laughs> <laughs> <laughs> γιατί. Εγώ... Γιατί έχει έρθει εδώ, Δηλαδή. Εγώ ήρθα για προπτυχιακό. Να. Και μοθαίνω τώρα τη γλώσσα. καλά είναι, ναι. <laughs> <laughs> Όχι, ε, Καλά είναι, ναι, έχω ένα χρόνο στη Σουηδία. Mm. Είναι όμορφα. Πιο ρεκλώδημα Ε, Βασικά, mm. Θέλουμε, mm. θέλουμε να σας κρατήσουμε στην τροφιά και θέλουμε να σας δώσουμε συμβουλές για το τι να περιμένετε όταν έρθετε στη Σουηδία mm. και συγκεκριμένα, συγκεκριμένα στη Στοκόνι, που μένουμε και τρεις μας Εμείς. Όταν έρθετε, έτσι, γιατί, όχι αν έρθετε, όταν mm. έρθετε, γιατί είναι δεδομένο ότι θα έρθετε κι εσείς ή μπορεί να είστε ήδη εδώ. Mm. Σκοπό μα είναι να δίνουμε τύψει ή βάσει εμπειριών, παιδί μου, να σα συμβουλέψουμε ή να σα καθοδηγήσουμε με κάποιο τρόπο που μπορείτε να βρείτε καλύτερα κάποια πράγματα και κάποια χειρότερα. Τύψει για τουρίστε, τύψει για φοιτητέ, tips... Ο Χρήστο, ο ψιλό, μπορεί να σα δώσει κάποιε άλλε πληροφορίε για γεροκομία και για φάρμακα άλλων ηλικιών. Έτσι, όπω θα λε. <laughs> Θέλουμε να σα ενημερώσουμε για τι δραστηριότητε που μπορείτε να κάνετε εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι έχουν παρατηρήσει πολύ τελευταία οι Έλληνες πλέον που έρχονται στη Στοκόλμου, οι νέοι κυρίως, αποφεύγουν τους άλλους Έλληνες. Καλά κάνουν. Ναι. Το είναι. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ διαδικτυακά, για να μην μας εναντήσετε καν. <laughs> Μόνο διαδικτυακά. Ακρίβως. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό. Το έχω... Εγώ προσωπικά το έχω νιώσει κιόλα. ότι ίσως κάποιες φορές να με αποφύγουν λόγω χαρακτήρα <laughs> και να με αποφύγουν και λόγω δεν θέλω Έλληνα ρε παιδί τώρα mm -hmm. να γνωρίσω για το οτιδήποτε mm -hmm. Κουβαλάμε αυτή την ελληνική κούρα το... την ελληνική νοοτροπία που λέμε mm -hmm. ε, τι σημαίνει αυτό αυτό είναι θέμα για δικοβή Αν θέλετε να σταματήσει μπορείτε επίση να σταματήσετε Το μεγαλύτερο πρόβλημα τιο είναι που έρχονται εδώ το σπίτι Mm. Θα πέσει σε σπίτια no. Παιδιά σπίτι. να ξέρετε ε, Υπάρχει Groups στο facebook που γράφουν κάποιοι Έλληνες Στη Σουηδία και το διαβάζουμε εκεί Να πείς okay. αυτό Ψάχνουν σπίτια Τα σπίτια είναι πανάκριβα είναι δύσκολα να βρείτε Εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται. Είναι πολύ που ζητάνε προκαταβολές και να τα Γι' αυτό να είστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Να μην δίνετε προκαταβολές έτσι εύκολα. Να πηγαίνετε να δείτε το, το σπίτι από κοντά. και Να, να γράφετε συμβόλιο και μετά, <laughs> και μετά να δίνετε προκαταβολή. Και θα γενικά νομίζω ότι όλος ο κόσμος όταν πάει να... Όταν... Επιλέγει να μεταναστέψει κάπου, έχει κάποιε προσδοκίε. Οι προσδοκίε που μπορεί να έχει στη Σουηδία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλέ, γιατί στραβά, πολλά δεν έχει Σουηδία. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ευγνώμων που είμαστε σε μια τόσο καλή χώρα με τόσο καλά συστήματα κτλ. Γιατί πραγματικά μέσα σε ένα χρόνο πούμε, που ζω εδώ, έχω μπει σε μια δουλειά, έχω μάθει τη γλώσσα. Τον Απρίλιο μπορώ να πω ότι ελπίζω με το καλό να μπορέσω να τριώσω πανεπιστήμια. Δηλαδή, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μου έχουν πει ακριβώ βήμα-βήμα τι να κάνω. Ένα, πούμε, πανεπιστήμια. Υγεία, συστήματα, ο... οτιδήποτε ρε παιδί μου είναι καλό, αλλά τα διαμέρισμα. Είναι πιο εύκολο να βρεις ε, δουλειά <laughs> Είναι πιο εύκολο να σας βρούμε γυναίκα στα αγοράκια και έξω Είναι πιο εύκολο να σας βρούμε ε, αγοράκια στα κορτσάκια και έξω Σπίτι mm. Αλλά αυτό που είπες πάντως, ε, εσύ έχεις και χαρτιά όπως και όλοι οι υπόλοιποι εδώ δηλαδή το πλωσκτικό αριθμό που λέμε. Ναι, κοιτάξτε, είμαι, είμαι μια περίπτωση. Α πούμε, εγώ είχα από πριν τα, τα χαρτιά μου και τα λοιπά. Τώρα, ένα που δεν έχει χαρτιά, τι μπορεί να κάνει, Ποια είναι η διαδικασία του, Το σταυρό του. <laughs> Όχι, εντάξει. Τι... Ε, πρέπει να, να βρει δουλειά. Τα προσπέκτη. Από τη στιγμή που θα βρει δουλειά, θα mm. μπορεί να πάρει και προσωπικό αριθμό. Mm. Αλλά μπορεί να του ζητάνε προσωπικό αριθμό για να, για να βρει δουλειά. Mm. Και το ανάποδο. Οπότε mm. μπέφτει σε ένα φαύλο κύκλο. Δίμητρα, Εγώ θα ρωτούσα πιο πολύ για ένα μαθητή, mm. ένα που θέλει να φύγει να σπουδάσει κάποιο άνθρωπο. Mm. Τι πρέπει, πώ μπορεί να πάρει νούμερα, τι, τι πρέπει να κάνει. Αυτό τουλάχιστον η δικιά μου άποψη για το θέμα, είναι ότι ο καλύτερο τρόπο να έρθει κανεί στη Σουηδία ε, είναι σαν φοιτητή, σαν σπουδαστή. Ε, γιατί έτσι σου δίνει το ίδιο το σύστημα, το ίδιο το σχολείο. Του δίνει ε, και σπίτι. Ε, όχι, σπίτι, σπίτι όχι. <laughs> είναι πιο εύκολο λοιπόν να βγάλετε και προσωπικό αριθμό παρά να βρείτε σπίτι. <laughs> <laughs> Το ίδιο το Πανεπιστήμιο σου χορηγεί τους, το, τα απαραίτητα χαρτιά για να βγάλει το προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικό αριθμό τι είναι, Είναι ένα χαρτιά. Ναι. Α ναι. το πούμε. Τι άλλο είναι, Αριθμό ταυτότητας. Τι άλλο είναι, Άμκα. Τι άλλο είναι. Γενικά είναι ένα αριθμό για όλα. Όχι. 11.8 Περίπου, ναι. <laughs> δηλαδή είναι λίγο πιο εύκολα από τα ελληνικά συστήματα. Α, Α, ας το πούμε. Ναι, ναι λίγο. Ναι. Πιο εύκολο. Υπάρχει μια γραμμή. Υπάρχει μια... Ναι. Μια ασφάλεια, ναι, πως... Υπάρχει μια λογική να μια τα κάνετε λογική. πιο εύκολα για τον πολίτη. γιατί... Αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο να πάρει και προσωπικό αριθμό, έτσι. Όχι. Αυτό λέμε ότι. Αλλά από τη στιγμή που έχει μια δουλειά η οποία είναι 8 ώρων, παίρνει αυτόματα και προσωπικό αριθμό. Αυτό αν είναι 8 ώρε. 7 είναι 7 ώρε, τι, τι κάνει. Νομίζω ισχύει και στο 7 ώρο. Θα το κοιτάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται σαν φοιτητέ που είναι όλα <laughs> κρυμμένα και μετά μπορεί να πιάσει και δουλειά και όλα και που θα μείνουν τα παιδιά, που θα κατασκηνώνουν mm -hmm. στα παγκάκια Υπάρχουν κάτι καταπληκτικά λοκάλ Τέλειο δε Σε περίπτωση που δεν έχετε σπίτι, έλατε κατά το καλοκαιράκι που θα ανοίξει και ο Που θα βρέχει μόνο, δεν θα έχει Θα έχει όλη μέρα μέρα <laughs> και θα νιώθετε μόνοι σας <laughs> Project Sokol, είμαστε εδώ, καλησπέρα σας Καλησπέρα σας Καλησπέρα Είμαστε ο Χριστός. Ο Χριστός. Και εγώ είμαι η Δήμητρα Είμαστε καλά mm. Mm -hmm. Ποιοι είμαστε Και από που ερχόμαστε Ας ξεκινήσω mm. Με λένε Δήμητρα, είμαι 19 ετών Και έρχομαι από τα όμορφα γρεβένα mm. Χρήστο Εγώ είμαι ο Χρήστο. Είμαι μεγαλύτερος mm. και έρχομαι από την Αθήνα <laughs> Και εγώ είμαι ο Χρήστο και είμαι επίση μεγαλύτερο από τη Δημήτρη και από τον Χρήστο. Πολύ <laughs> μεγαλύτερο. Και έρχομαι και από την Αθήνα. Mm. Πόσα χρόνια δημιουργήθηκε στη Σουηδία. Τον Ιανουάριο έκλεισε ένα χρόνο στη Σουηδία. Mm, εγώ είμαι γύρω στα πέντε χρόνια. Και εγώ είμαι γύρω στα πέντε χρόνια. Ε, δεν είμαστε το ίδιο άτομο, έχουμε διαφορετική κοινωνία. <laughs> <laughs> <laughs> και διαφορετικό δίπλα. Πώ γνωριστήκαμε, παιδιά? <laughs> Τυχαία, νοστοδρόμου. <μες> <laughs> Ακούσαμε ελληνικά και τρέξαμε πάνω στην <laughs> πατρίδα. Λόγω Στοκόλμης. Βασικά το θέατρο μας ενώνει. Mm. Ναι. Ε, γι' αυτό είναι να έρθείτε στην παράστασή μας. Θα την ανεβάσουμε το... την άνοιξη. Φέτος. Το είδος. Του χρόνου. <laughs> Γνωριστήκαμε <κοίγε> μέσω λοιπόν, τη ελληνική κοινότητα, τη θεατρική ομάδα τη ελληνική κοινότητα και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Για ως... και να σα κρατήσουμε παρέα. Για να σα κρατήσουμε παρέα, τι καλύτερο Έτσι. από αυτό. <laughs> και αν προκύψει να ενημερωθείτε και για μερικά πράγματα. Λέμε, mm. προσπαθήσουμε με, ο... με τα μεγαλύτερα μέσα. Γιατί είστε πάρα πολλοί εδώ στο Στοκχόλμη ή πολλοί από εσά σκέφτεστε να έρθετε στο Στοκχόλμη. Και λέτε, τι ωραία χώρα, τι ωραία πόλη που είναι. Όχι μαγικό, είναι πολύ. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο ή θλιβερό, αλλά τουλάχιστον την εβδομάδα θα συναντήσω τουλάχιστον μέσω όρο 5 με 10 Έλληνε. Τυχαία. Όχι να του ξέρω του ανθρώπου. Μαθητέ, mm. mm. μεγάλου ανθρώπου, οτιδήποτε δηλαδή. Mm. Είναι... Ήτανε και είναι μεγάλο το κύμα μετανάστευση. Mm. <laughs> που είναι πολύ λογικό με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Οπότε μάλλον θλιβερό θα το λέω. εγώ. Ναι. Παρ' είναι ωραίο να ακούς τη μητρική σου στο στον δρόμο Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας, να σας κάνουμε παρέα, έτσι δεν είναι mm -hmm. Και να μας φάτε στη μάπα mm -hmm. Χρήστο γιατί ήρθες εδώ, στη Σουηδία Ήταν τυχαίο Έλα τώρα Ακολούθησα τη γυναίκα τη ζωή μου oh! <laughs> Εσύ γιατί ήρθες στο κόλμο Εγώ γιατί και μένει γυναίκα τη ζωή. <laughs> Εγώ έρθα για σπουδές, θέλω να μπω σε πρόγραμμα εδώ στο Πανεπιστήμιο του Στοκόλμης Τι και πρόγραμμα? ελπίζω να το καταφέρω. Θέλω να μπω στην ψυχολογία του mm. Στοκόλμης. Θα έχει πολλή δουλειά μετά. Δουλειά, κάτσε να πάρω το χιλικό. <laughs> <θα> βάλει <laughs> πιο, <laughs> πιο πολύ ετρεού μετά ή πιο πολλού. Δεν ξέρω ποιο θα είναι τρελό εγώ για αυτή. Mm. Είναι κάποιε φορέ. <laughs> Εσύ χρειάζομαι γιατί έφθα εδώ. Εγώ ήρθα για σπουδέ, πριν πέντε χρόνια, 5,5, πότε από έξι. Ε, και συνεχίζουμε σπουδέ, δουλειά, που δέσει, προσπαθώ να μαθαλώ. Στο μεταπιτυχό είσαι έτσι. Ενώ αρχικά έφτασε και το μεταπτυχιακό. Ναι. Αλλά η Σουηδία σου ίδια έδωσε την ευκαιρία, αλλά η ευκαιρία σου δούσε την ευκαιρία να. Να σου είδαμε στην ευκαιρία να. Μα να ξανασυνεχίσεις. Να γενικά η εσωιδία δίνει ευκαιρία στις σπουδές γενικότερα, τέλος πάντων, oh. σου δίνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά το θέμα είναι πώς έρχεσαι εδώ. Πώς έρχεσαι εδώ. Με αεροπλάνο. Mm. Με τραλή. Με τι προϋποθέσεις Με... έρχεσαι εδώ. Με τι προϋποθέσεις. <laughs> πώς το έγινε, Τι σκοπό έχεις. Ε, ναι. Δώσε ένα παράδειγμα. Ενώ ποια είναι τα εχέγγυα για να έρθει εδώ, δηλαδή. Α, τι... οκ, ah, okay, yeah. ναι. Αν δεν έχει την υπηκότητα εννοείται. Γενικότερα, ποιοι είναι οι τρόποι να έρθει κάποιο μη Σουηδό υπήκοο στη Σουηδία. Να θέλει να σπουδάσει. Να θέλει να σπουδάσει. Ε, να, ναι, θέλ... να θέλει να βρει δουλειά. Άλλο είναι αυτό. Να ακολουθήσει την κοινωνία τη ζωή του. Άλλο είναι αυτό, το πιο σημαντικό. Δεν δείχνουμε διάνομα να φύγουμε. Ή γενικά για μια καλύτερη ευκαιρία, δηλαδή. Ή μπορεί κάποιο να θέλει πλέον να ταξιδέψει, ένα τουρίστα. Εντάξει, πλέον... ε, τώρα λέμε για ανθρώπου που έρχονται να μεταναστεύσουν. Καλά, α Nice. Μεγάλο μέρος της ζωής τους εδώ mm -hmm. Καλό είναι να έχουν βρει μια δουλειά από πριν Δηλαδή να, να έχουν στη Σουηδία Και να ξέρουν ότι θα ξεκινήσουν κάπου Γιατί μπορεί να πάρει αρκετό καιρό Μέχρι να βρούν κάτι Και είναι αρκετά ακριβό mm. Να μείνει κάποιος στο κόλμι Ειδικά χωρί άμα δεν δουλεύει ή να έχει κάπου να μείνει. Γι' αυτό οι περισσότεροι έρχονται είτε γιατί γνωρίζουν κάποιον, έχουν κάποια... στην οικογένειά τους, κάποιον φίλο που τους φιλοξενεί στην αρχή. Είναι δύσκολο να βρει σπίτι. Αλλά βασικό είναι για να, για να σου παρέχεται η ασφάλεια στο κόλμι. Είναι να έχεις το προσωπικό αριθμό. Mm -hmm. Το personal number, το swithy το personal number. Όταν το δούμε λίγο πιο μεθοδικά, τουλάχιστον οι Έλληνες, γιατί τώρα μιλάμε για Έλληνε, που έχω συναντήσει, από προσωπική εμπειρία δηλαδή, χωρίζονται μάλλον σε τρεις κατηγορίες. Στους Αυτός... έξυπνους, στους χαζούς και στους υβήθους. Αυτό είναι η γενικότερη ε, κατηγοριοποίηση <laughs> για όλους τους ανθρώπους, <laughs> τώρα δεν είναι Έλληνε. είμαστε στην κατηγορία των έξπινων όλοι μας. Τι λάθος είναι αυτοί που ακούνε το podcast. Φυσικά. Ναι. Καλύτερα είναι αυτή. Οπότε έχουμε τρεις κατηγορίες, αυτοί που έρχονται για δουλειά χωρίς κάποια ειδίκευση, αυτοί που έρχονται για δουλειά έχοντας κάποια ειδίκευση και αυτοί που έρχονται για σπουδές. Αυτούς έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ. Κάπω έτσι. Κάπω έτσι, ναι, σαν τώρα γενικότερα. Ναι, Στη ναι, ναι. ναι. χειρότερη μοίρα, μάλλον θα έλεγα ότι είναι αυτοί που έρχονται για δουλειά χωρί κάποια ειδίκευση, χωρί να γνωρίζουν τη γλώσσα, απλά με το όνειρο ότι θα συναντήσουν κάτι καλύτερο. Παιδιά, γλώσσα. Mm. <laughs> Αν μπορείτε, μάθετε πριν έρθετε εσεί στο κόλμη. Πραγματικά, δηλαδή, είναι το... Mm. το πρώτο. Αλλά δεν είναι και δύσκολο τόσο στο να μάθει τη γλώσσα εδώ. βάση ότι βάση συστήματο. Ο Χρήστο καίγεται για να απαντήσει. Εντάξει, καίγεται. Εντάξει, προσωπικό αριθμό, μπορεί πολύ γρήγορα και δωρεάν να μπει σε, στο γνωστό SFE Convox τη Σουηδία mm -hmm. και να διαβάζει ζουηδικά. Και όμως, ανάλογα. Ναι, συγγνώμη. Όμω. Όμω. Ένα μεγάλο. <laughs> Αλλά. <laughs> Με κεφαλαίο. <laughs> Όμικρο. Για να έρθει εδώ και να αρχίσει να σπουδάζει, ε, να διαβάζει τη γλώσσα δηλαδή, πρέπει να έχει περσόλου Για να βγάλει περσόλου πρέπει <laughs> να έχει ένα από του τρόπου είναι. Αν έρθει για δουλειά, θα πρέπει να έχει κάποιο συμβόλαιο υπογράψει. Για να υπογράψει συμβόλαιο, όσο είδου εργοδότη, σου ζητάει σου ειδικά. Ειδικά αν είσαι ανειδικευμένο. Έρχεσαι δηλαδή χωρί κάποια ειδίκευση. Ναι. Οπότε, φαύλο κύκλος. Ναι, ναι. Δηλαδή... Εντάξει, υπάρχουν δουλειέ. Μπορεί να βρει δουλειέ χωρί ε, την γλώσσα. Έχω κάποια παραδείγματα, αλλά χρειάζεται και γνωριμίε, χρειάζεται και. Μεγάλη τύχη και είναι δύσκολο. Απλά ξέρω ότι είναι. Νομίζω... Όπω είπαμε, και έχει πει ότι αν Εν είσαι μαθητή, αν έρχεσαι για σπουδέ, εδώ πρέπει είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει περισσότερο νούμερο. Πιο Εμένα, εύκολη λύση. Τώρα είμαι και λίγο. Επειδή αυτό έζησα εγώ, οπότε μπορεί να είμαι λίγο biased. Στο λέω στα ελληνικά. Πάει. <laughs> <laughs> <laughs> <Σ> Μπορεί να είμαι λίγο επειδή ακριβώς που είναι ακριβώ αυτό. Έζησα εγώ. Okay. Ε, ο καλύτερο τρόπο για μένα για να έρθει κάποιο χωρί κάποια ειδίκευση. Για να έρθει κάποιος χωρίς κάποια αν δεν έχει κάποια γνωριμία για να βρει δουλειά κτλ. Ο καλύτερο τρόπο για μένα είναι να έρθει σαν μαθητή Γιατί εκεί του παρέχει το ίδιο το πανεπιστήμιο, η ίδια σχολή, ότι θα πρέπει να έρθει εδώ, για όχι, άνω του ενό έτου. Πάνω από ένα χρόνο. Και όταν λέμε ένα χρόνο, δεν μιλάμε ακαδημαϊκό χρόνο, δηλαδή δύο εξάμεινα που είναι εννιά μήνες στη μουσική. Μιλάμε χρόνο ημερολογιακό. Πάνω από ένα χρόνο. Δεν είναι πιο εύκολο να βρει σπίτι ο ένα γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχουν τα φοιτητικά διαμερίσματα τα οποία είναι και λίγο φθηνότερα και σου την, την... Ναι, το, το πανεπιστήμιο σπιτί... βοηθάει. Σπίτι είναι ένα θέμα μεγάλο, θέμα. μεγάλο θέμα. Το μεγαλύτερο θέμα. <laughs> Πρέπει να... εδώ στη Στοκχόλμη πάντα, να, αν και σε όλες τις πόλες είναι δύσκολο Εδώ στη Στοκχόλμη πρέπει να είναι κανείς γραμμένος στο, στο φοιτητικό του σύλλογο <laughs> Γιατί γελάς παιδιά το συγγνώμη, Και κάπω έτσι κατέστρεψε το πόκτο Συγγνώμη <laughs> <laughs> Εδώ στη Στοκχόλμη πρέπει να είναι κανεί γραμμένο στο φοιτητικό του σύλλογο και μετά υπάρχει μια ώρα και μετρά μέρε σαν πόντου. Κάθε μέρα είναι κι ένα πόντο και υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια από το φοιτητικό σύλλογο, από όλου του φοιτητικού συλλόγου του Ροσπάν τη Στοκχόλμη. Και κάνει uh, beat, είναι σαν δημοπρασία. Εκδηλώνει ενδιαφέρον και συναγωνίζεσαι με, με του άλλου στη βάση των ημερών που, έχεις, που είσαι στην αναμονή. Αλλά και αντίστοιχα υπάρχει πολύ. Όσο περισσότερο χρόνο είσαι, τόσο καλύτερα ναι. για σένα. Οπότε ένα που, που ήρθε μόλι τώρα στη Στοκχόλμη mm. έχει πολύ μικρότερε πιθανότητε να βρει σπίτι με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι είναι αδύνατο, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσει, αλλά είναι πολύ λίγε. Τώρα μιλάμε για την. Αλλά α πούμε και ακόμα έξι μήνε που είναι ένα χρονικό διάστημα, mm. δεν είναι τίποτα σε βάση πόντων. Ε, θε συνήθω θε ένα χρόνο. Ένα χρόνο να... και κάτι. Οπότε mm. τον πρώτο χρόνο σπουδών θα πρέπει να βρει να, να μένει κάπου <laughs> Το πιο πιθανό. Σε περίπτωση πάντω μιλάω λίγο για τα παιδιά λίγο πιο νέων ηλικιών. Ε, στη σειρά μπορείτε να γραφτείτε από τα 18 και μετά. Οπότε, αν έχετε σκοπό κάποια στιγμή και το ξέρετε ότι ακόμα και μετά το προπτυχιακό ή για μεταπτυχιακό και σκέφτεστε ότι θα έρθείτε εδώ, προτείνω σίγουρα να γραφτείτε σε μια σειρά. Υπάρχουν αρκετές, νο... όχι, υπάρχουν δύο βασικέ. Συγγνώμη, έχετε και περίπτωση που μου έχουν πει ότι, εντάξει, κάποια στιγμή θα γραφτώ στη σειρά. Και λέω... Κάποια στιγμή η πρώ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις Αν θες όντως να βρει σπίτι Γράψου στη σειρά Είτε είσαι φοιτητή, είτε, είσαι... είτε δεν είσαι φοιτητής πολλούς, και πολλούς φύρους που... Τους έχω πει πολλές φορές Γραφείτε και δεν το έχουν κάνει Ξέρω για παιδόνες Α και <που> <laughs> okay, εσύ <laughs> Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε ένα χριστό. Ήρθες εδώ πέρα γιατί η γυναίκα σου πλέ Πλέον είσαι παντρεμένος Μπορεί να το δηλώσει αυτό κορίτσια συγγν <laughs> mm. Είσαι παντρεμένο με μία Σουηδέζα υπηκό. Mm. Υπάρχει μια σουηδεζα επικό υπαρχει ότι αν είσαι παντρεμένο με Σουηδέζα και δουλεύει. Ε, όχι, συγγνώμη, θέλω να πω ότι για να πάρει υπηκότα στη Σουηδία, αν δουλεύει κανονικά 8 ώρε και τα λοιπά, μέσα σε 5 χρόνια δικαιούται να πάρει επικότητα ισχύει. ισχύει, ναι. Αν είσαι με Σουηδέζα όμω παντρεμένο ή με Σουηδό, αντίστοιχα, μειώνεται στα 3 χρόνια. Ναι. Μ, ναι ισχύει. Ναι, ισχύει να το λέμε σίγουρα όμω. Ναι. ναι. Από τη στιγμή που συγκατοικείς και είσαι σάμπο με κάποιον, σάμπο σημαίνει ότι... Ακόμα και το σάμπο μετράει. Ναι. Ότι συγκατοικείς με το αγόρι σου, με το άλλο μισό, Α, θεωρείται δεν έχει μεγάλη διαφορά να σε παντρεμένος στη Σουηδία. Και σου δίνει πολύ πιο εύκολο, ε, σου παίρνεις αμέσως προσωπικό ρυθμό από τη στιγμή που έχει κάποιον σάμπο στη Σουηδία. Και το σάμπο μετράει. Βεβαίως. Οπότε μπορείτε να βρείτε μια Σουηδέζα, ένα Σουηδό και να έρθετε εδώ να συγκατοικήσετε μαζί του. Ανεξαρτήτω φίλου. <Κι> <Κι> Θα μάθετε και Σουηδικά. Και είναι ένα βοήθημα. Υπάρχει ένα άλλο τρόπο να πάρει πέσω νούμερο. Να έρχεσαι στην Σουηδία και να έχει κάποιο μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό για μια ιδιωτική ασφάλεια. Τότε το κράτο σου δίνει προσωπικό ρυθμό. <Κι> Αλλά πώ είναι αυτοί που έρχονται με μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Θα είσαι μεγάλο τροπισκό λεβαίσμα. Ε, δεν είναι ακριβώς, δεν σου δίνουν κάποιον αριθμό. Σου λένε ότι πρέπει να είναι αρκετό να μπορείς να ζήσεις για ένα χρόνο περίπου μόνος mm. αυτό σου. Αυτό σου λένε στο... Μην σου Δηλαδή στη, στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Πρέπει όμω να έχει προποθέσει για το μέλλον, δηλαδή να είσαι συνταξιούχο, να έχει έσοδα σε κάποια άλλη χώρα. Ή δεν του ενδιαφέρει απλά να δουν το συγκεκριμένο νούμερο, ένα ποσό. Ίσως βάζει. βοηθάει να, να δείξει ότι έχει κάποιο έσοδο. Αλλά από τη στιγμή που έχει ε, χρήματα στην άκρη στην τράπεζα, τότε σου δίνουν αρκετά εύκολα προσωπικό ρυθμό. Ναι, πρέπει να δείξεις το λογαριασμό ή να δείξει ένα βιβλιάρι από την τράπεζα που είσαι. Ναι, γιατί εμεί την ένα είχαμε πρόβλημα. Για ένα μικρό ποσό. Είχε πάει μια εξαταλήμων να καταθέσει χρήματα για ένα σχετικά μικρό ποσό έτσι. Και έγινε ολόκληρο, ολόκληρο σαματάς, όχι σαματάς, δύο-τρεις ώρες ήταν εκεί και ερωτήσει, ερωτήσει, ερωτήσει. Από που ερωτήσει. Και τα χρήματα. Ναι, από mm. που. Και δεν ήταν, αλήθεια δεν ήταν τεράστιο ποσό. Ναι, mm. ah, συμβαίνουν αυτά, κλασικά. <laughs> <laughs> Μαθαίνεις. Mm. Έχετε καμιά αστεία ιστορία. <laughs> <laughs> Θα μας πει την ιστορία με τους δομητές. Ρε! Ή με τα προφυλακτικά. Λοιπόν, Ήταν. είναι μια κακιά ιστορία. Γενικά εδώ πέρα, ώρες, ώρες, ειδικά τον πρώτο καιρό όταν έρχεσαι σε μια ξένη χώρα, έχεις την αίσθηση ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Ότι μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Γιατί ποτέ δεν έχει το feeling ότι θα με καταλάβει κάποιος Έχω λοιπόν μια φιλενάδα που την ξέρετε και δύο πάρα πολύ καλά Και είχαμε πάει σε μια εκδήλωση Και στην είσοδο είχε αστυνόμος του λοιπόν Σεκιουριτάδες Σεκιουριτάδες mm -hmm. οι οποίοι έπρεπε να μας ψάξουν τι τσάντε. Και δίνει η φίλη μου η καλή την τσάντα Και δίνει να θα της ψάχνει την τσάντα ο άνθρωπος Και λέει Αχ θα μας βρουν τα προφιλεκτικά Και αρχίζει ο άνθρωπος και γελάει και γίνεται χάνω. <laughs> Με λίγα λόγια από τότε, λίγο μου έχει μείνει το γεγονό ότι ούτε πλάκε ούτε τίποτα. Σε καταλαβαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. στο... Ακόμα και στο μετρό και το οτιδήποτε. Μπορεί και κάποιοι να μην είναι καν Έλληνες, απλά να ξέρουν ελληνικά. Δεν είναι. Μην του βλέπουμε ότι. Ακόμα και αν φαίνονται Σουηδοί, α πούμε. Ακόμα και αν φαίνονται Σουηδοί. Και αυτό έχει γίνει. ή ότι μπορεί να μιλήσει κάποιο άσχημα στο μετρό για τον άλλον. Είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. είμαστε ανώτεροι από κανέναν. Έχω πιάσει Έλληνα να κοροϊδεύει έναν διπλανό του. Πολύ ωραία εμπειρία. Ο διπλανό του μιλούσε ελληνικά. Όχι. Πάμε καλά. Μιλούσε εγώ. Καμία σχέση. Σε ευχαριστώ. Εγώ αστεία ιστορία. Ωχη. <laughs> <laughs> να περνάει πολύ βαρετά στη <laughs> Σουηδία. Περνάει πάρα πολύ βαρετά. Ε. ε, ε. <laughs> <laughs> Όχι, εντάξει. Αστεία ιστορία από τότε που γνώρισα εσά, παιδιά. Και μετά, απέκτησε νόημα μαζί μου. Το ξέρω. Ο... Και δεν χρειάζεται καν κανένα ψυχολόγο. Ν, όχι, αλλά. Είναι σχετικό. <laughs> ναι, αν συνεχίζει την παρέα, να λέμε. <laughs> μάλλον. Ο... Ονόματα δεν λέμε. <laughs> ναι. Το καλό που το θέλω να τελειώσουν το τμήμα ψυχολογίας <laughs> για να μην πληρώνουμε <laughs> <laughs> Κάποιοι όμω δεν μπορούν να σα έχουν πελάτη λόγω νορμιών. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει η τσάντα. Μακάρι να πω παιδιά, πραγματικά. Αε... Αυτό όμω που έχω παρατηρήσει γενικά είναι ότι Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε, παιδιά σου ήδη. Πάρα πολλοί Έλληνε. Μόνο από. Που... Εμεί που είμαστε σε μια ομάδα τη ελληνική κοινότητα, α πούμε, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε στην Ελλάδα. Δηλαδή, είχαμε πάει σε μια εκδήλωση στην ελληνική κοινότητα και δεν περίμενα να μαζευτεί τόσο κόσμο. Γίνονται πολλά Greek fest και πάρτι κτλ. Και, και βλέπω ότι. Είναι πολύ ενεργά σε κάποια πράγματα. Αλλά είναι και ανάλογα με την ηλικία και το πώ βλέπουν τα πράγματα. Α πούμε, πιστεύω πιο άνθρωποι τη γενιά μα, και κάτω ρε παιδί μου, δεν θέλουν να έχουν σχέση με, τόσο με την ελληνική κοινότητα, με του Έλληνε κτλ. Απ' τη μία, δικό του θέμα, απολύτω, πραγματικά. Και απ' τη μία και εγώ κάποιε φορέ έχω σκεφτεί ότι ίσω δεν θα ήθελα τόσο, αλλά απ' την άλλη είναι όλα, μια, θέλει, όλα ένα θέμα εμπειρία, εντάξει. Υπάρχουν καλά παιδιά. Υπάρχουν. Είναι <laughs> <laughs> Υπάρχουν. <μέρες> στο στούντιο. <laughs> <Έχει. laughs> Μας την πέσανε. Mm. Mm. Τι άλλο θέλει να ιστορία. ιστορία. Όταν πήγα να βγάλω το διπλωμά μου, το σουηδικό, το οδήγηση, πήγα αναγκαστικά με το ελληνικό διαβατήριο, τα ελληνικά χαρτιά. Νε. Οπότε τύπησα. Στο Γκισε. <laughs> Σουηδέζα. Βλέπει το διαβατήριο. Στα ελληνικά παίξει το διαβατήριο το δικό μα γράφει ελληνικό διαβατήριο, Ευρωπαϊκή Ένωση. Που δεν γράφει τίποτα άλλο στα αγγλικά. Πρέπει να ανοίξει το χαρτί, να το, το, το, το ξεφυλίσει λίγο και να δει. Οπότε με κοιτάζει και μου κάνει. The embarrassment is It's all Greek to me. Hello. <laughs> ε, <laughs> <είναι, laughs> που είναι το αντίστοιχο. Τι είναι αυτό, είναι κινέζικα, μόνο που αυτοί λένε είναι ελληνικά για μένα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αρτιευότανε. Γελίο. <laughs> <laughs> Ε, ε, ε, και τι ε, τη ε, ε, είπε, ε, ε, Άννηξε το. Ναι. <laughs> δεν θυμάμαι. Έχω ένα κενό μετά. Κενό. <laughs> <laughs> <laughs> Οπότε καταλαβαίνετε, ιστορία ιστορίε δικέ μου δεν είναι καθόλου. Εντάξει, Έτσι, είναι, σας. είναι θέμα εμπειριών. Εντάξει, είναι θέμα εμπειριών. Πολλέ φορέ, α πούμε, είναι και θέμα πώ θα ξυπνήσω κάποιε φορέ. Οχ. <laughs> Ενώ ότι κάποιε φορέ αλήθεια πάω στη δουλειά, α πούμε το πρωί. Μου πούμε, πει προχθέ, πήγα στη δουλειά το πρωί. Δεν... Είχα αργήσει να κοιμηθώ κιόλα ήμουν λίγο προξημημένη. Ερχόταν η κοπέλα που δουλεύουν μαζί και μου έλεγε κάτι στα Σουηδικά και μου έλεγε Ναι, ναι, okay. οκ. Θα το κάνω. Λοιπόν, ναι. Για να με ρωτάει τι, γιατί. <laughs> συγγνώμη, ναι, ελληνικά, ναι, μπερδεύομαι. <laughs> Α, τώρα το κατάλαβα. άργησα λίγο να το πιέσω. Ναι, συγγνώμη. Απολαύσει τα ελληνικά. Ναι, πολλέ φορέ όταν είμαι πραγματικά πολύ κουρασμένη. Μπορώ... Καταλαβαίνουν όμω με τέτοιο του σώματο, δεν ξέρω τι. Αλλά μου έχει τέχει πολλές φορές να μου ξεφύγουν ελληνικά ή όταν χαίρομαι ας πούμε. Μπράβο! Ε, καλά το, μπράβο είναι λίγο <laughs> πιο γενικό, αλλά μου βγαίνει πιο... Mm -hmm. Μπράβο. Παιδιά εδώ στη Σουηδία έχουμε ε, ποταπαγόρευση. Πλάκα κάνω. Απλά δεν μπορείς να αγοράσεις. Δεν, δεν γέλασε κανεί γιατί ισχύει. <laughs> δεν, ναι, δεν γέλασε κανεί. Ισχύει. Έχουμε πάντα απαγόρευση. <laughs> Απλά δεν μπορεί να αγοράσει αλκοόλ με τον ίδιο τρόπο που αγοράζει στην Ελλάδα για παράδειγμα από το σούπερ μάρκετ, το περίπτερο, την πείρα σου ή οτιδήποτε. Πρέπει να πα σε συγκεκριμένα μαγαζιά κρατικά ελεγχόμενα Κάτω τον 20 πρέπει να είσαι. Mm. Κάνω τον 21. Κάτω των 20 ναι, ναι. δεν, πρέπει... δεν μπορεί. Άλλαξε ο, να... ο νόμο πρόσφατα και είναι άνω των 20. Δεν είναι άνω των 21. Α, ωραία. Έπεσε ένα χρόνο. Wow. Τον Ιούνιο θα, <laughs> <laughs> θα κάνουμε πάρτι. <laughs> Τέλειο. <laughs> και είχα πάει που το όταν είχα έρθει τον πρώτο καιρό που ήμουν στο κόλμι και ήθελα να αγοράσω κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα. Κρασί κάτι ήθελα να αγοράσω. Και είχα τότε την ταυτότητα την ελληνική. Θυμάστε, παιδιά, mm. την ε, χειρογραφή. Mm -hmm. Εγώ δεν την είχα προλάπτει γύρω <laughs> Εσύ δεν την είχες πιο <laughs> μάλλη, γιατί είσαι <laughs> μικρούλα. Χτύπημα <laughs> κάρα ε, ε, ε, Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι την είχαμε. Και πάω και της τη δείχνω και μου λέει ε, συγγνώμη μου λέει, αφή, την έφτιαξε στο σπίτι μόνο σου. Θα μπορούσες. <laughs> ναι. ναι παιδιά, δηλαδή ντράπηκα πάρα πολύ. Νομίζω είχα μια άλλη μαζί μου, σου ειδική τα φωτά. Και την έδειξα τις αυτή. Και από τότε δεν την ξανά έβγαλα ποτέ. <laughs> Φυσικά, καταλαβαίνετε. Ναι. Ε, τώρα, βέβαια, εντάξει, έχω μια πιο καινούργια. Αλλά πόσα χρόνια πίσω ήμασταν. Yeah. <laughs> αλλά εδώ κιόλα. Ε, τώρα, νομίζω πρόσφατα πρέπει να έχουν αλλάξει και ελληνικέ ταυτότητε. Δεν είμαι σίγουρη ότι δεν μπορούσα είμαι πόσομαι, κάτι άκουσα. Όχι, όχι. Δεν άλλαξαν. Άλλαξαν ε, με την έννοια ότι δεν είναι πλέον χειρόγραφε, αλλά είναι πάλι σε αυτόν τον. Και σε αυτό το τεράστιο μέγεθο που δεν χωράει πουθενά. Επίση, εδώ πέρα στη Σουηδία μπορείτε αντί για την ταυτότητα να χρησιμοποιείτε το δίπλωμά σα, αλλά καλό θα είναι να είναι σουηδικό και άλογο. Και αλλά επειδή ε... είσαι μικρή και δεν το έχει προλάβει, υπάρχουν τα διπλώματα τα οποία είναι διπλωμένα. Το χαρτί. Το ξέρω, ξέρω. εγώ έχω κάρτα. <laughs> <laughs> Πριν <πράβο. laughs> πια το. Τρίπτυχο, α, αφήστε το σπίτι καλύτερα, <laughs> να μην το δείξετε, <laughs> θα σας κοροϊδεύουν, ε. <laughs> θα σας πω, γράψω, σας βάλω και σου πραγίδευαν πέρας. Τι μάλλειν αυτό ρε, γράφει <laughs> στις έννοις ίδιες. Πώς ήσουν, είναι Greeks, yeah. Greeks in Stockholm, yeah. Greek Students, ποιο είναι. Υπάρχει ένα group στο facebook που λέγεται Greek Students in Stockholm και έχουν... Uh, Κάποιοι που έχουν γράψει αρκετά, αρκετές πληροφορίε για σπίτια, για person number, για λογαριασμό τραπεζές. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Να πούμε. Τι θα πούμε. Τρόποι επικοινωνία. Ωραία. Τρόποι επικοινωνίας. Ωραία. Α, ηχογραφούμε. Ηχογραφούμε. <laughs> Πού μπορούν να μας βρουν οι... Φανταστική. Υπέρ, ναι, φανταστική, Ακρότες. μοναδική, αλλά και υπερπλήθης Ναι, αυτό. Ειδικά στο Facebook. Πού? Ε, πρώτον, στο Facebook, Χρήστο, θε να πει την ιστοσελίδα. Ε, project Stockholm Ατόσου. Ναι. Project Stockholm Τι έχει η φωτογραφία, Το Σλούσεν. Τι είναι το Σλούσεν το σλούσεν είναι ή είπε το σουδερμάρμελλι είναι είναι το σλούσεν, είναι μια περιοχή χρησιμοτείτο στο Κόλμπις προς κέντρο είναι μετά την καμμέλα στον την παλιά ας... την μπορεί Άρα είναι μια φωτογραφία στο Κόλμπις; ναι, hey. ναι στο email mail p telia stockholm Για πες το άλλη μια <laughs> ήταν εύκολο p σκάντο π p Τελειά. Ελπίζουμε να πραγματικά να σας άρεσε και να έχετε κάποιες ερωτήσεις να τις κάνουμε. Να τις απαντήσουμε ήθελα να πω. Και θα τις κάνουμε και θα τις απαντήσουμε. Ε, ευχαριστούμε για όποιους μας άκουσαν. Για όποιους δεν μας άκουσαν... Εσείς κάνετε Εσείς κάνετε Τι να πω Τι ατάκια. Τι ατάκια. Καλή σα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Κόσα τα Μετά την πρώτη εκπομπή θα δημιουργήσουμε και ένα Instagram και ένα Twitter. Αν υπάρχει όντω μεγάλη ανταπόκριση για να μπορέσουμε. Τι λέω, ρε, θα το φτιάξουμε έτσι κι αλλιώ. Θα το φτιάξουμε έτσι κι Ακόμα και μα ακούει μόνο η μάνα. Ακόμα και μα ακούει μόνο μπαμπά, η μαμά, η γυγιά. Γεια γεια! Γεια γεια Με βλέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Μγάλε ψιέρι. Καλημέρα. Ό,τι ώρα και όταν το, το ακούτε, καλά να είναι ναι, ναι, το υπόλοιπο της μέρας. Τα λέμε και, την κυρίως, άλλη εβδομάδα. Συνήθως νύχτα θα είναι, Σουηδία μας. Κυρίως. Mm. Mm. Oh. <laughs> <Susto>. oh. Point. <laughs> <laughs>